Και φίλες, φίλες και φίλοι συγνώμη του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. καλώ ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή εξ λίμπρης εδώ στο ραδιόφωνο μας. Στο μικρόφωνο του σταθμού ο Μιχάλης, ο Μάικ Κλάβερ και μπορείτε να μας ακούτε είτε από τη σελίδα του σταθμού μας, δηλαδή από το radio.musicheven.gr είτε μέσω του live24 είναι γνωστά ο site που έχει ε, διαδικτυακή μετάδοση από πάρα πολλά ραδιόφωνα μεταξύ των οποίων και το δικό μας το οποίο θα το βρείτε στην κατηγορία Web Radios αν ψάξετε με το όνομά του Radio Music Heaven Λοιπόν, έτσι έχετε πολλές εναλλακτικές να μας ακούτε μια εκπομπή σήμερα, την ε, οποία θα έλεγα ανοιξιάτική ε, αν με αφήνει ο ε, Την άφησα, την άφησα μπήκε η άνοιξη, είπαμε ο Μάρτιος δεν ήταν, ήταν κρύος και... Ε, την αφήσαμε, την αφήσαμε. Έφτασε όμως μέχρι και η, η ερνή ημέρια 21 το μηνός, η ερνή Το επίσημο η επίσημη συγγνώμη ε, έναρξη της Άνοιξης. Ε, έπρεπε να γίνει και η ανοιξιάτικη εκπομπή μας. Όμως σήμερα δεν ξέρω για την υπόλοιπη Ελλάδα. Να μια χαραμέρα και λέμε έλα φτάνει. Ε, σήμερα μια βροχερή και κρύα Δε τα σύννεφα βέβαια τώρα το απόγευμα, αλλά το κρύο παραμένει. Πόσο ανοιξιάτικοι μπορούν να είμαστε με 10 και 11 βαθμούς Κελσίου, δεν ξέρω. Αλλά τόσο, έτσι για να εξορκίσουμε το χειμώνα, εκπομπή με ανεξιάτικέ επιλογές στη μουσική. Βέβαια το θέμα της εκπομπής, δεν θα το έλεγα τόσο. Ε, Ανοιξιάτικο να το πω έτσι ε, γιατί θα, κάνουμε ένα, θα αναφερθούμε εκτενού των ε, Terry Πράτσετ, το συγγραφέα. Του ελπίζω γνωστό σε αρκετούς, αν όχι γνωστό θα τον μάθουμε μαζί. Συγγραφέ αυτό που δυστυχώς πέθανε πριν από 15 μέρες περίπου, πριν 12 μέρες εννοούμε, στις 12 Μαρτίου μετά από ε, μία μάχη με την ασθενιά του. Αλλά περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αν εξιάθηκες ε, οι επιλογές σήμερα, είχαμε... Ε, την ησυμερία, είχαμε φυσικά και εκλείψει ηλίου ε, ελαφρός ορατή και από τη χώρα μας και έτσι ήταν ε, ε, πλήρη ε, νέων η εβδομάδα η συνέφια βέβαια χαλάσες ορισμένου την παρατήρηση αλλά εντάξει αυτά μέσα στο, μέσα στο πρόγραμμα είναι να καλείς περίσως έχουν ήδη συνδεθεί και μας ακούνε Να καλείς την Έλληνα, την μορθία Θείοπούλου, την Μασημεταγωγή της ρόσα Το Jason Tree και το, στέλιος, το Στέλιο Κουλίνιατη που είναι και στο chat και μας κρατάει παρέα Πάμε όμως στο πρώτο μας κομμάτι για σήμερα και φυσικά ξεκινήσαμε με το πιο γνωστό ίσως κομμάτι για την άνοιξη, Αντώνιο Βιβάλτι από το έργο του από το σύνολο έργων του Ιταλέως εποχής, ούτως με το πρώτο μέρος του αλήγους της άνοιξης, Λα πριμαβέρα, όπως ε, την έχουμε συνηθίσει στο ιταλικό της ε, ε, όνομα και η δομή του έργου του Βιβαλντή είναι τέτοια που μας επιτρέπει να το ακούσουμε ολόκληρο ε, κάθε εποχή που τελείται από τρία μέρη και έτσι και η άνοιξη που τελείται από τρία μέρη ακούσαμε το πρώτο και θα ακούσουμε στη συνέχεια και τα άλλα δύο είναι η έκταση και η δομή τέτοια εργού που μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό ε, Ξέξαμε από προηγουμένως, ε, για όσους σας, άρασαν, ε, σας αρέσουν αυτά που ακούτε και ε, ε, αυτά που βλέπετε, ε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ε, πολύ απλά. Έχουμε τον, τη σελίδα του σταθμού την ίδια από την οποία ακούτε και αν παρατηρήσατε έχει ένα μικρό κουτάκι που μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα και να έρθει στο στούντιο και να... Το δούμε. Επίσης μπορείτε και σας το προτείνω επιφυλακτά να γραφτείτε στο φόρουμ του Music Heaven ε, και θα έχετε πρόσβαση φυσικά όχι μόνο στο, τσάτ, στο ζωντανό chat εδώ πέρα του σταθμού αλλά και σε μια πληθώρα άρθρων και πληροφοριών για τη μουσική και για τους μουσικούς και όχι μόνο. Έτσι είναι πάρα πολύ ε, πλούσιο το υλικό που έχει σορρευτεί στο Music Heaven ε, και φυσικά μπορείτε το μεγάλο προλάχτημα ότι μπορείτε να και το σταθμό μας ζωντανά έτσι να επενέψουμε και το σπίτι μας. Τέλος έχουμε το νέο τρόπο επικοινωνίας με τους παραγού του σταθμού. Είμαστε στο Facebook. Πλέον τη σελίδα του Exlibris Facebook. Στο facebook.com Exlibris Michael. Να γράφετε τη σελίδα, μπορείτε να τη δείτε και στο προφίλ μας ε, ή μέσω του Radio Music Heaven στο Facebook μπορείτε να δείτε τη σελίδα της εκπομπή, να έρθετε, να σχολιάσετε να μας γράψετε την γνώμη σας για αυτά που λέμε και να τα συζητήσουμε στον αέρα ε, Ξέχισαν να πω ότι η σημερινή εκπομπή εκτός από το αφιέρωμα στον Terry Pratchett θα ολοκληρώσουμε και θα έχουμε κάποια στιγμή αργότερα στο μέσο πρόβλημα θα κάνουμε και την κλήρωση για το βιβλίο που είχαμε πει να θυμίσω ότι η προηγούμενη εκπομπή ήταν επαιτειακή τροποντινά δηλαδή γιατί κλείσαμε ένα χρόνο που το εξλίμπρις βγαίνει στον αέρα και είναι θα κληρώσουμε, Είχα πει, θα κληρώναμε ένα βιβλίο, το Hobbit του Tolkien και το βιβλίο το έχω εδώ, είναι έτοιμο με, με κοιτάει και περιμένει τον ε, τυχερό που θα αναδειχθεί μέσα από την κλήρωση που κάναμε μεταξύ των κληρωστήκων, μεταξύ των παιδιών που ακούσαν την επαιτειακή εκπομπή και ε, θα συμμετέχουν και όσοι έχουν ε, κάνει like στη σελίδα μας στο facebook, αλλά ε, γι' αυτό θα πούμε αργότερα. Επίσης θα πούμε και κάποια νέα από το διαγωνισμό, του, τον τέταρτο μουσικό διαγωνισμό του Music Heaven, ο οποίο τρέχει. Έχει ξεκινήσει και ε, ε, ήδη είμαστε στην, στο πρώτο γκρουπ. Στο αλλά περισσότερα γι' αυτό θα πούμε μετά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον συγγραφέα για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα με τον Terry Pratchett. Ο Terry Pratchett, πολύ γνωστός στους φίλους της φαντασίας του είδο που λέμε fantasy έτσι στα ελληνικά είναι και πολύ αγαπητός εκτός από γνωστός ήταν και πολύ αγαπητός. Το ε, η να το πω έτσι, έργο του, είναι η σειρά uh, Discworld, δισκόκοσμος θα λέγαμε στα ελληνικά, ε, η οποία αριθμεί πάρα πολλά βιβλία και ε, η οποία, ε, πολλά από τα οποία είναι και η οποία έχει δώσει ε, ε, έχει δημιουργήσει το δικό της φρύλο να το πούμε έτσι, στην, ε, στους οποδούς του είδου αυτού της φαντασίας. Να ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Ο Πρότσετ γεννήθηκε το, λίγο μετά το δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο του 1948. Και γεννήθηκε στην Αγγλία, έτσι, κάποιος στην Αγγλία... Και ε, σπούδασε, πήγε σχολείο, σε πήγε σχολείο και πέρα στην Αγγλία και έκανε ε, ήδη από τότε, από το σχολείο του, ε, ήταν ενεργός και ασχολούνταν πολύ με αυτό που λέμε ε, κλαμπ θα το λέγαμε, στην Ελλάδα, με ομάδα διαλόγου. Ε, αυτό που λένε στα αγγλικά όσοι έχετε μία... Ε, πώς να το πω... Execution με τα αγγλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, debating society. Δηλαδή, τι γίνεται. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και μακάρι να το... Ε, να ήταν και πιο θεσμοποιημένο και εδώ πέρα. Ε, ομάδες... Ε, παιδιών μαθητών, πιο σωστά, ε, συγκεντρώνονται, αναπτύσσουν... Διαλέγουν ένα θέμα και χωρίζονται στα δύο. Αναπτύσσουν καθένες την επιχειρηματολογία του, τα υπέρ και τα κατά και κάθε μία ομάδα παρουσιάζει ή και κατά μόνας, έτσι μπορεί να είναι μόνο δύο, ε, παρουσιάζουν τα επιχειρηματά της, σε τα επιχειρηματά τους, επιχειρηματά και αντιπιχειρήματα σε έναν δημόσιο ε, διάλογο. Ε, αυτό που έχουμε συνηθίσει εμεί να λέμε ρητορική και ε, Πραγματικά, προσωπικά το θεωρώ, ε, είχα την τύχη να παρακολουθήσω κάποιες φορές ε, τέτοιους διαλόγους, τέτοιες αντιπαραθέσεις, εισαγωγικά αντιπαράθεσεις, έτσι, ε, γιατί μιλάμε για ε, πολυκόσμιες καταστάσεις και όχι για της, του καφενείου, να το πω έτσι, του γεπέδου. Συζητάμε για κόσμιες καταστάσεις, συζητάμε για επιχειρήματα ε, ε, και πραγματικά συζητάμε για μία νοητική άσκηση, σαν αυτό που μας μαθαίνουν και μας εδώ, σε τους περίφημους διαλόγους του Σουκράτη ή των άλλων αρχαίων φιλοσόφων και πραγματικά είναι κάτι που θα ήθελα να το δω και εδώ πέρα. Βέβαια εδώ πεις, τα καλύπτω όλα πίσω από το, τα περαμέντωμα θα το πούμε έτσι, ήπια γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε εκπαιδευμένοι έτσι, γιατί και αυτό το θέμα παιδεια είναι ε, να δεχόμαστε το αντιπιχείρημα στα δικά μας ε, επιχειρήματα έτσι, και πώς και σημασία να δεχόμαστε ένα κομμάτι και πώς απαντάμε έτσι, και πως απαντάμε κόσμια και ανθρώπινα με αντιπιχείρημα και όχι με κραυγές ε, και φωνές. Βασικό νομίζω. Τέλος πάντων, έχει τη σημασία του αυτό ε, γιατί, γιατί μαθαίνεις, μαθαίνεις να βάζει τις σκέψεις σου σε σειρά, μαθαίνεις να βλέπεις ε, και να δέχεσαι την άποψη του άλλου και πιστεύω ότι είναι από τα πράγματα που θα βοηθούσαν και βοηθούν ένα ε, μελλοντικό σε γραφέα. να μπορεί να βλέπει και τι δύο πλευρέ ενό επιχειρήματος, έτσι. Ε, καταλαβαίνετε ότι όταν παρουσιάζεις δύο χαρακτήρες, έτσι, που δοχωμένως μια αντιπαλότητα του, να έχει μάθει να σκέφτεσαι μπορεί να μπεις ε, να δεις και τη, την πλευρά, το κάθε επιχειρήμα την πλευρά και των δύο, είναι νομίζω μεγάλο πλενέκτημα. Και επίσης, συγγνώμη, εξέφυγα, ε, δεν πειράζει κόμως να μαθαίνουμε και πέντε πράγματα, και πλέον ο Τέρι Μπράτζετ, σαν ήταν ενεργός και στο σχολικό περιοδικό και έγραφε, ε, ιστο, και έγραφε ιστορίες. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που διάβασα στη βιογραφία του είναι ότι ο, ο ίδιος ε, δεν θεωρούσε τον εαυτό του ιδιαίτερα καλό, ιδιαίτερα επιμελή, να το πω έτσι πιο σωτά, ε, μαθητή και αποδίδει ε, Χαριτολογώντα τη μόρφωσή του στην δημόσια βιβλιοθήκη του Biconosfield όπου και ε, μεγάλωσε ε, πράγμα που το οποίο τι μας λέει ο, στην ουσία ε, μας λέει ότι ο Terry Pratchett ήταν βιβλιοφίλος πριν γίνει συγγραφέας και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του γιατί αν δεν έχεις διαβάσει δεν έχεις αγαπήσει ε, το διάβασμα και το βιβλίο πώς θα έχεις και, και τις προσλαμβάνωσες όπως λέμε ε, και εδώ πέρα πώς θα έχεις ε, δει ε, τι σου αρέσει, τι δε σου αρέσει και να προσπαθήσει και σε να το βάλεις στο χαρτί μην ξεχνάμε ότι ο Τριπράτης μεγάλωσε την εποχή που ο Τόλκιν ε, δημοσίευσε τον αρχόντα των δαχτυλιδιών ε, και αυτό έχει τη σημασία του, ίσως έχει και καθοριστική σημασία στην ε, επιλογή του είδους το οποίο θα α, ασχοληθεί ο Pratchett στο fantasy, στη φαντασία ε, δηλαδή. Και ε, όπως είπαμε έχει και αυτό τη σημασία του. Πάμε όμως στο, να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας, το δεύτερο μέρος από την άνοιξη του Αντώνιο Βιβάλτη.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 Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από την άνοιξη από το εργό Τεσσέρις Εποχές του Βιβ, Αντώνιου Βιβάλτη Και με αυτά τα ανοιξιά, να το πω έτσι, προσπαθούμε να εξορκίσουμε το χειμώνο ο μας έχει εγκατασταθεί και δεν λέει ε, να φύγει με τίποτα. Είμαστε εδώ στο Radio Music Heaven και στη σημερινή εκπομπή και το μας θέμα είναι ο Terry Pratchett, ο ο Βρετανός συγγραφέα Terry Pratchett και το έργο του. Είχαμε μείνει στη, στα σχολικά χρόνια στην εκπαίδευση του Terry Pratchett και αναφερόμασαν στις εμπνεύσει του και στα βιβλία. Ε, όσοι έχετε διαβάσει λίγο το, το δισκόκοσμο της το ε, Νοβέλης, τα διχήματα του Νοβέλη, ε, θα σας κάνει εντύπωση του γεγονό ότι ένα από τα πρώη ενδιαφέροντα του... Project, του Σέρτερ για να κρυβολογήσουμε, ήταν η αστρονομία. Βέβαια δεν την άσκησε επαγγελματικά, ενώ τον γούιτευσε η αστρονομία, δεν την άσκησε επαγγελματικά, γιατί δεν είχε τα παρέτα δεν το σκαλό στα μαθηματικά. Η αστρονομία έχει το κακό ότι να σε αρκετά χερό, να το πω έτσι, στα μαθηματικά. όμως αυτό το σε αναπτύξει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στην ανάγνωση της επιστημονικής φαντασίας και ε, να είναι αρκετά ενεργός ε, ό,τι έχει να κάνει με, ε, με, αυτό, το, με αυτό το θέμα. Ε, σίγουρα είχε διαβάσει ε, όλους τους κλασικούς, τους ε, της επιστημονικής φαντασίας, ο Ρορσον ε, και... Του πρώτου που είχαν βγει, αλλά ε, το ε, είπαμε είχε κυκλοφορήσει και ορχοντά των αθλητιών. Βλέπουμε πυροέ, αρχοκοναντόιλ, ό,τι διάβαζε κάθε ε, παιδί. Ε, και ναι, όπω είπε και ο ίδιο, είχα διαβάσει κάθε βιβλίο που πραγματικά θα έπρεπε να διαβαστεί. Είπαμε και προηγουμένω ότι ο ίδιο έλεγε ότι διάβαζε πάρα πολύ και θεωρούσε αυτά που μάθει από τα βιβλία πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της παιδιάς του. Τεχνικά, η το πρώτη σύντομη ιστορία, το πρώτο σύντομο διήγημα, δημοσιεύτηκε το 1962 σε σχολικό. Ε, περιοδικό. Ε, το 1000 ε, ήταν τότε, ε, είπαμε το 1948 γεννήθη. Έτσι, ε, πώς πάμε, 60 δύο δεκακάτε χρόνων ε, Εμπορικά το πρώτο του ε, δίηγημα, το πρώτο που εμπορικά, το δημοσίευσε, όταν ήταν ε, 15 ετών. Και φυσικά οι επιλογές στις σπουδέ του ήταν αυτό που θα λέγαμε εμείς ε, φιλολογικά, δηλαδή τέχνη αγγλικά, ε, λογοτεχνία, πώς το λέγουμε στην ελληνικά, όπως έτσι, ε, τέχνη και η ιστορία λοιπόν ήταν ε, τα μαθήματα του, τα επιλογής του, να το πω έτσι, κάποιο τρόπο. Ε, πρώτα απ' όλα... Ε, Δούλεψε σαν. Ξεκίνησε να δουλεύει σαν δημοσιογράφος. Ε, ήδη στα 17 του το 1965 ε, ξεκίνησε ε, να δουλεύει για μια εφημερίδα εκεί πέρα στο Buckinghamshire, στην περιοχή του Buckingham, όπου και ε, γεννήθηκε και μεγάλο Saratoga Και εκτός των υπόλοιπων που έγραφε, έγραφε. Για έγραφε πολλές ιστορίες, δεν φαίνονται από που μικρή πουμε κρύφτη, που δεν γνωρίζει γράφεις. Έγραφε ιστορίες για το τμήμα, για το παιδικό τμήμα τη εφημερίδες και με ψευδώνυμο και αυτό δεν αυτό μας ξέφυγε στην εκπομπή. Αν τελειώσουμε με το ψευδώνυμο Φίος Τζιμ. Λοιπόν. Ε και ε, το σημαντικό για τους οπαδούς για τους φαν του Terry Pratchett είναι ότι σε μια από τις τις ιστορίες ε, περιέχονται χαρακτήρες από μια από τις μετέπειτα νουβέλες του, ε, του της κανονικές του συγκεκριμένα τη, το δίχημα με τίτλο the carpet people οι άνθρωποι του χαλιού ε, θα λέγαμε και Πλέον οι παλιές αυτές τις ιστορίες προσπαθούν να τις δημοσιεύσουν ψηφιακά για να τις μπορούν να τις βγουν όλοι οι του ΣΑΡΤΕΡΙ. Εν πάση περιπτώσει, ε, ε, τελείωσε ε, την, την εκπαίδευσή του ε, και ε, έκανε και παρακολούθηση και επαγγελματικά μαθήματα ε, για δημοσιογράφους, σχολή δημοσιογραφίας ε, θα λέγαμε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, ε, έτσι ξεκίνησε δειλά-δειλά, σιγά-σιγά -δειλά, ε, να γράφει, να δοκιμάζεται στα σχολικά περιοδικά ε, στις εφημερίδες σαν νερό ε, μέχρι να βρει, τον, ε, ε, να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο τον οποίον θα, ε, ε, θα, τον, έβγαζε από την, ε, θα τον έβγαζε από την αφάνεια. Πάμε όμως εμεί να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας και να συνεχίσουμε. Και με αυτό το τρίτο, το μέρος Αλέγκρο, ολοκληρώθηκε το έργο «Λα Primavera η Άνοιξη» από τις τέσσερις εποχές, τον Τόνι Βιβάλντι. Το πιο γνωστό νομίζω από τα μουσικά έργα της κλασικής μουσικής για την Άνοιξη, όμως ε, είναι πάρα πολλά τα κλασικά έργα που αναφέρονται ή που εμπνέονται από την Άνοιξη. Και έτσι, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι σημερινές μουσικές επιλογέ είναι ακριβώς κλασική μουσική για την Άνοιξη σε μια προσπάθεια να πάντα, να εξορκίσουμε το κακό, να εξορκίσουμε το χειμώνα, να έρθει επιτέλους ε, η Άνοιξη γιατί πολύ μας καθυστέρησε φέτος και δεν είναι μόνο ότι το νιώθουμε εμείς στις θερμοκρασίες ή στις βροχές, ενδευτό. και στη φύση, αν παρατηρήσετε, θα δείτε ότι ε, ε, ελάχιστα δέντρα έχουν βγάλει φυλαράκια, τα φυλλοβόλμα εννοείται έτσι. ελάχιστα έχουν βγάλει φυλαράκια, ελάχιστοι οφθαλμοί έχουν ανοίξει. Γενικά, η εικόνα δεν διαφέρει και πολύ από αυτή του Φεβρουαρίου. Και έτσι και η φύση ίδια Περιμένει πως και πως την, την Άνοιξη Και δεν θα σας κάνει εντύπωση Να σα πω ότι η Άνοιξη είναι η πιο αγαπητή εποχή Πολά τους που εξετάζουμε εδώ πέρα ε, Όλοι οι μεγαλοί, όλοι οι γνωστοί και, και οι λιγότεροι γνωστοί ακόμα συνθέτε, Έχουν γράψει για την Άνοιξη Και εδώ πέρα με παρέα στο Music Heaven παρόλο που δεν, ίσως δεν είναι παντού ο καιρός ε, άνοιξιάδικος θα ε, ακούσουμε μουσική για την άνοιξη και θα μιλήσουμε θα αναπτύξουμε και τη θεματολογία μας Να θυμίσω ότι σήμερα κάνουμε ένα στον Terry Project που έφεγε ε, από τη ζωή πριν από 10 μέρες στις 12 Μαρτίου του 2015 και... Εκτό από αυτό θα, μιλήσω, θα κάνουμε την κλήρωσή μας για το διώροπο σαν να και το ε, διαγωνισμό μας ε, για, του, και συγνώμη, για το και το μουσικό ε, διαγωνισμό το διαγωνισμό του εκτυπισμένου του συγνώμη του Music Heaven ο οποίος ε, έχει ξεκινήσει και με μεγάλη επιτυχία καθώς ναι, δεν πάνω 300 οι συμμετοχές τραγουδιών ε, αλλά ε, γι αυτά θα πούμε σε λίγο θα πούμε στη συνέχεια ε, να προχωρήσουμε λίγο στο Terry Pratchett για να δούμε πως ξεκίνησε σας εγγραφέας ξεκίνησε α, με την παραδοσική έννοια του όρου γιατί όπως είπαμε πάντοτε εγγραφέ ο Terry Pratchett ε, ξεκίνησε το 1968 τότε γνώρισε ένα α, από τους α, διευθύνοντες ενός μικρού οικοδοτικού οίκου εκεί στην Αγγλία, ε, τον Colin, Colin Smith. Colin Smith. Α, ανέφερε σε αυτό τον διευθυντή της εταιρείας ότι είχε ένα χειρόγραφο, ε, έτσι, το The Carpet People που είπαμε ε, και προηγουμένως, και ο εκδοτικός αυτοσίκος, ο Κωνισμίθ, δημοσίευσε το βιβλίο το 1971 με εικονογράφηση από τον ίδιο τον Terry Pratchett. Το βιβλίο είχε λίγε κριτικές αλλά πολύ, ε, πολύ δυνατές να το πούμε έτσι και ε, συνέχισε αυτόν θάρυνε τον Project και τον οικοδοτικό οίκο που συνέχισε να γράφει, ε, έγραψε τα διηγήματα επιστημονικής φαντασίας uh, The Dark Side of the Sun, τη σκοτεινή πλευρά του ήλιου το 1976 και το Strata το 1980. Το 1981. Ε, το, το πρώτο του δίκημα, το The Carpet ε, People, που ε, είπαμε δημοσιεύτηκε το 1971, αλλά ε, μετά από όταν ο συγγραφέα έγινε πιο ε, γνωστό, ε, το ξανάγραψε στην ουσία το επόμενο. Το επεξεργάστηκε, θα λέμε, το επεξεργάστηκε πάλι και επανεκδόθηκε σε αναθεωρημένη έκδοση το 1992. Και για να έχουμε, για να δείτε, ε, ήδη καταλάβετε, μιλάμε για έναν τρόπο με πηγαία αίσθηση ε, του χιούμορ και το οποίο πάντοτε ε, διακρίνεται σε ολόκληρο το έργο του, ε, έγραψε στην... Ε, ε, για το βιβλίο του αυτό, την Αφηρεμένη Εκδοστή του 92, έγραψε το εξή. Αυτό το βιβλίο έχει δύο συγγραφείς και είναι και οι δύο το ίδιο πρόσωπο. Ε, εντάξει, δεν ξέρω αν σας άρεσε. Ε, μπορεί μερικοί να είπετε πατά... βρετανικό χιούμορ. Στον υποφαινομένο αρέσει το βρετανικό χιούμορ. Πάντω και είναι διάχυτο σε όλα του, σε όλα του τα έργα. Το έδωσε τον τόνο όμως, είναι μας σημαντικό το έργο αυτό γιατί έδωσε τον τόνο, τον χιουμοριστικό τόνο, καθώς και μερικές από τις συναντάμε στο βιβλίο αυτό και μερικές από τις ιδέες οι οποίες στη συνέχεια ε, τις βρίσκουμε και στην ε, και στην μεγάλη του και την πιο γνωστή του σειρά το δίσκολο, το δισκόκοσμο και το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι και το... Ε, και, αυτές, και αυτά τα διεγήματα περιλαμβάνουν κόσμους επίπεδους να το πω έτσι ε, και, και όλη η σειρά φυσικά δύσκολη, αλλά και το επόμενο του επιστημονική φαντασίας το στράτα είναι και αυτό για επίπεδους κόσμους ίσως η επίπεδο μετρία του ε, άρεσε, άρεσε πάρα πολύ στο, στον και γι' αυτό είχε μία, μία έφεση αλλά ε, αυτό δεν παύει να, ε, ε, να είναι ένα μόνο από τα χαρακτηριστικά του, του έργου του ίσως είναι αρκετά ενδιαφέρον και ε, τα να το πούμε Έτσι, αλλά ε, δεν, δεν μπορώ να πω που κατορθώσουν όσο έχω διαβάσει, ε, δεν μπορώ να πω ότι είναι το ε, καθοριστικό. Όπω α πούμε, βέβαια ε, το αξιοποιεί πάρα πολύ καλά αυτό ο συγγραφέα, έτσι και έχει δώσει αφορμή για διάφορα, αλλά ε, είναι ε, όπω πούμε, και το πέρα μπορεί κάποιο να αξιοποιήσει το ότι γίνεται στο γκυλί και όχι επίπεδα. Ε, ο Terry Presset κάνε ακριβώ το ε, αντίθετο, να το πω έτσι το ένα ενδιαφέρον κομμάτι της ζωής του, είναι ότι δούλεψε σαν εκπρόσωπο τύπου θα λέγαμε γύρω το 1980, έτσι, ενώ ήδη έγραφε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, προφανώς δεν μπορούσε να ζήσει από τη όρφη και δούλεψε σαν εκπρόσωπος τύπου για σαν... μια εταιρεία, για ηλεκτρική εταιρεία, η οποία... Ε... Η οποία μεταξύ άλλων είχε και πυρηνικού σταθμού. Πυρηνικού και ηλεκτρικού σταθμού. Και ο ίδιο αστείευόταν για τον εαυτό του και, και έλεγε ότι αποφάσισε να αλλάξει καριέρα ε, με άψογο timing γιατί είχαμε το, με ξεχνάμε, το ατύχημα στο, ε, στην Αμερική πάλι σε πυρηνικό σταθμό που είχε ε, απασχολήσει τότε όλα τα μέσα ενημέρωση. Και ε, κάποια στιγμή είπε ότι θα έγραφα ένα βιβλίο για τι εμπειρίε μου με του Πυρηνικό σταθμό, θα το πούμε έτσι. Αν, αν, πιστε... αν νομίζω ότι οποιοδήποτε θα με πίστευε, πάντοτε με διακρίνει σε όλε τι δηλώσει του, όλα τα διακρίνει. ο αναγνώστη μία, όπω είπαμε, χιουμοριστική νότα. Και πραγματικά διακατέχει ολότερο το, αν θέλετε. Να διαβάσετε αυτό, νομίζω μπορώ να σου το πω από τώρα, ότι αν θέλετε να διαβάσετε σοβαρή, σημαντικά, επική φαντασία, αν δεν σας αρέσει το χιουμοριστικό, αν δεν σας αρέσει η παροδία σε, σε επίπεδα αποδόμησης, έτσι, κάποιον κλισέ αν θέλετε ή κάποιον η κάποιον κάποιων καταστάσεων, τότε μπορώ να σου πω από τώρα, μην διαβάσετε Terry ε, δεν θα σα αρέσει. Ε, Απ' την άλλη, όμω, πλευρά πιστεύω ότι αν δεν διαβάσετε, ειδικά αν είσαστε φαν από δί ε, τη φαντασία και σε οποιαδήποτε μορφή και δεν διαβάσετε ε, Terry Pratchett, πιστεύω ότι ειδικείτε τον εαυτό σα. Και να πω κάτι άλλο, ότι πιστεύω ότι ε, καλύτερα θα διαβάσετε. Terry αφού πρώτα έχετε ε, λίγο στην ε, φαντασία ειδικά στην επική φαντασία ξέρετε αυτή με τους ε, δράκους τους μάγους κλπ, κλπ όχι τόσο στην επιστημονική κυρίως στην επική φαντασία αν δεν έχετε εντρυφήσει πρώτα λίγο σε αυτά ε, μετά ε, δεν θα εκτιμήσετε τόσο πολύ το, το έργο του Terry Pratchett γι' αυτό ε, και όπω είπα ε, Ακόμα και ας σου φαίνεται ότι α, εμείς είμαστε σοβαροί και λέμε όχι, αδικείτε τον εαυτό σας, σχέστετε καλά. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο ανοιξιάτικο και αυτό το κομμάτι μας. και ακούσαμε το μαντριγάλιο, το αλληλικό μαδρυγάλιο Ρίντελα, Πριμαφέλα, Γελά, Γέλα, του Χάινριχ Σουτς δεν ήταν καλώς γερμανός είναι, αλλά έγραψε σε ε, αυτό το στυλ ελπίζω να σας άρεσε διαφορετική ίσω, θα λέγαμε τεχνοτροπή από τον, τον Βαλτι αλλά εντάξει δεν τα ότι αυτό δεν έχει ε, ιδιαίτερη σημασία, είναι κομμάτια τα οποία ε, νομίζω ότι είναι ε, καταξιωμένα, έτσι. Και ελπίζω ε, και εσείς να συμφωνείτε, βέβαια έχετε τις προσωπικές σας προτιμήσει ή θεωρείτε κάποιο κομμάτι ε, αξίζει ή θα πρέπει να ακουστεί στην εκπομπή, ε, εδώ είμαστε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σα, τα σχόλιά σας στο Μιζουκάβη είτε μέσω Facebook, έτσι είναι μεγάλη ευκολία για πολλούς από εσάς το γνωρίζω το Facebook και επομένως το χρησιμοποιούμε χωρίς ε, ε, και εμεί πλέον στην εκπομπή, έχουμε και... Στο Radio Music Heaven έχει την σελίδα του, αλλά κάθε εκπομπή έχει για τις τη δικές της σελίδες. Μπορείτε να βρείτε το Xlibris και ε, δημοσιεύουμε και διάφορα ενδιαφέροντα εκεί πέρα. Και ε, θυμίσω ότι εκεί πέρα στο Xlibris θα βρείτε και τις ήχογραφίε ε, μετά από κάθε εκπομπή. Δηλαδή ε, είναι οι εκπομπή, μαζί με το playlist όπως λέμε ε, και, ε, ε, και κάποιου ε, χρήσιμου ε, συνδέσμους. Έτσι λοιπόν, ε, έχουμε, είμαστε σήμερα εδώ και ε, μιλάμε για τον ε, Terry Short Terry project. Θα πούμε κάποια πράγματα ακόμη και σε λίγο, κατά τις 7 ε, ε, δηλαδή, θα, α, κάνουμε, θα προχωρήσουμε. Θα κάνουμε και την κλήρωση που σας έχω αποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα και... Ε, θα έχουμε ε, θα αναδείξουμε τον νικητή του βιβλίου μας το, τη χρονική του βιβλίου και θα πούμε και λίγα πράγματα μετά για τον διαγωνισμό και φυσικά θα συνεχίσουμε να λέμε και για τον ε, αυτό εξολογηθώ σε εγγραφέα τον σε Terry Pratchett φτάσαμε λοιπόν στο 1980 ε, ο Terry Pratchett έχει τη δουλειά του αλλά συνεχίζει και ε, να γράφει ε, δύο χρόνια μετά το 1981 δημοσίευσε το τελευταίο του Επιστημονικ... δίγημα επιστημονικής φαντασίας, το Στράτα. Και το 1983 είναι η χρονιά η οποία ξεκινάει το φαινόμενο, θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω, του, Discord, του δισκόκοσμου. Το, η πρώτη νοβέλα, το πρώτο διήγημα του δισκόκοσμου με το όνομα The Color of Magic, το χρώμα της μαγείας, όπως λέμε στα ελληνικά, δημοσιεύθηκε από τον εκδοτικό οίκο που ξεκίνησε η καριέρα του, ο Practice, δημοσιεύθηκε το 1983 και το 1985 βγήκε και σε paperback από ένα μεγάλο αγγλικό εκδοτικό οίκο, τη εκδόσεις Corgi, που έχουν εκδώσει πάρα πολλούς ε, ε, συγγραφείς. ...και είναι πολύ γνωστή στην, στην Αγγλία. Ε, έχουμε το, ένα μέρος, να το πω έτσι... Ε, ...άφησε πάρα πολύ καλά σε τυπος περίπτωση να σου πω... ειδικά όπως είμαστε στους φάντες της επισμονικής παντασίας... ...δεν έγινε, ε, ίσως, δεν έγινε αμέσως, αμέσως, να το πω έτσι ε, γνωστό... Η, ε, ήδη πάρα πολύ δημοφιλής ο Πράτζετ όταν το, το BBC όταν σε μία από τις εκπομπές του BBC ε, το χρώμα της μαγιάς άρχισε να δημοσιεύεται, να μεταδίδεται, μιλάμε για ραδιόφωνο, έτσι, μέσα στο ραδιόφωνο είναι πολύ γνωστό ο Terry Pratchett ή έστω ένα μεγάλο μέρος της ημοτικότητας το οφείλησε ραδιόφωνο, έτσι, για να πενέψουμε και το μέσο που είναι το σπίτι μας, το σπίτι του Ex Libris, ε, σαν σειρά σε έξι μέρη και αργότερα και δημοσίευσε και τις άλλε του Μπουκέτα και, τα, και ένα άλλο ε, δημοσίευσε, Μετά Μετάδοσε και ένα άλλο από τα δημοσιευμένα του, το Equal Rights. Ε, να, ε, να πω εδώ κάτι. Ε, στο εξωτερικό, σε αρκετέ χώρε και κυρίω στις αγγλοσαξονικέ χώρε, είναι πολύ δημοφιλή και αυτά που λέμε ε, τα audiobooks ε, και, Δηλαδή, είναι βιβλία τοπία, τα οποία τα. Είναι σε, ήταν σε κασέτα, μετά σε CD και τώρα σε MP3, όπως λέμε, σε φορητέ, σε αμυγός ψηφιακή μορφή. Είναι βιβλία τα οποία τα διαβάζουν και πολλές φορές που τα διαβάζουν, είναι γνωστοί εκφωνητές, γνωστοί α, ηθοποιοί. Έτσι, τα διαβάζουν με ωραία προφορά και άρθρωση και έτσι, δεν διαβάζεις το βιβλίο, έχεις τα ακουστικά σου, το Hawkman, θυμάστε τα Hawkman αλήθεια, τέλο πάντων, ή το τη φορητή σου, τώρα πλέον τα έχουμε όλα στο κινητό μας, στο smartphone μας και συχνά. Έχει λοιπόν το κομμάτι σου, το, το βιβλίο σου σε ηχητική μορφή προπατάς ή κάτι οδήποτε άλλο και ακούς και το βιβλίο και αυτό είναι πολύ δημοφιλής μορφή ε, ανάγνωσης εισαγωγικά στο εξωτερικό και λοιπόν καθόλου παράξενο το BBC έκανε ε, ακριβώς αυτή τη δουλειά ε, Μετέδαισε σε συνέχεια στο έργο του Terry Pratchett το χρώμα και συνταλέσε πολύ στο να γίνει Ευρύτερα γνωστό. Ε, ίσως κάποιο από θυμίζει κάτι το ραδιοφωνικό θέατρο τη ε, Δευτέρα. Κάπω έτσι το λέγανε, Ναι, είχαμε και στο ελληνικό ραδιοφωνικό τέτοιου είδου ε, εκπομπέ. Βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια και από ελληνικού εκδοτικού οίκου για να έχουμε audio, books, αλλά ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι. Ε, διε, πάρα, πολύ στη, πάρα πολύ διαδεδομένα στη χώρα μας. Έτσι. Αν πάει ε, και ε, τα δικαιώματα ενδιαφέρει και μετά διάφοροι εκδοτικοί ε, για τα δικαιώματα και αρισιοτερή πράτσετ να ε, να, γίνεται, ε, να γίνεται πιο γνωστός. Τελικά του 1987 ε, πλέον εγκατέλειψε την κανονική του εισαγωγικά κανονική έτσι, ε, δουλειά για να γίνει αυτό που θα λέγαμε πλήρους απασχόλησης full time από σε ελληνικότερο ε, και αυτό συνέπεσε μετά την έκδοση της τέταρτης, του τέταρτο του τέτοιο βιβλίου του Discocosm Discold, του, δίσκου, του Μόρτ. Mm -hmm. ε, το Μόρτ για όσου έχετε διαβάσει τη σειρά της είναι ένα πολύ ε, καθοριστικό ε, βιβλίο για τη σειρά. μα γνωρίζει κάποιον, τον, ένα από τους πιο διαβόητους και διάσημους χαρακτήρες. Έτσι μας γνωρίζει τον θάνατο αυτό Ναι, ο θάνατος είναι κεντρικός χαρακτήρα στα του Terry Pratchett, αλλά ε, όχι με την έννοια που τον έχουμε συνηθίσει, όχι με την έννοια που τον έχουμε συνηθίσει, εμείς σίγουρα είναι ένα θάνατος τελείως διαφορετικός από αυτό, βέβαια την ίδια δουλειά κάνουν όλοι θα μου πείτε, ναι, αλλά το στυλ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να σου πω ότι αγαπήθηκε ως, από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες το στο σύμπαν του δισκόκοσμου. Ε, μετά από αυτό οι πωλήσει αυξηθηκαν κατακόρυφα και έφτασε τα βιβλία του ασαν να τοποθετούνται τακτικά στις πρώτες λίστες στον, στον Best Seller. Ε, μέχρι που το 1996 ε, ο Πράτσετ είχε φτάσει να είναι ο Συγγερφές με τις περισσότερες πουλήσεις και τα περισσότερα έσοδα στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, τη, το, τα βιβλία του δημοσιεύονται ειδικά στην Αμερική. Στην, τώρα με τα δικαίωμα είναι πολύ εκδοτική και που ε, Να τα, βιλία, τα δικαιώματά του στην Αμερική, ας πούμε, το γνωστός και μεγαλός εκδοτικός οίκος, Χάρπερ Κόλινς, έτσι, ένας μεγαλύτερος ε, του, του εκδοτικού κόσμου. Τα... Οι, πουλήσεις, οι πουλήσεις του Πράτσετ μόνο είχαν φτάσει να προσωπεύουν περίπου το 3,5% των πωλήσεων στην αγορά φαντασίας. Ο Τέρι Πράτσετ στην ουσία ήταν δεύτερος μόνο πίσω από την Τζον Ρόλινγκ που η οποία είχε περίπου το 6% της αγοράς του βιβλίου φαντασίας. Θα στις αρχές του 21ου αιώνα το, 21, το 2020. Ε, το 203 ε, Πάση περιπτώσει ε, το μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, τα υπολύσεις του είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα ε, το χρόνο. Βέβαια σε αυτά πέσουν, αλλά έτσι για να καταλάβετε γιατί η τάξη μιλάμε. Πάμε ε, όμω να ακούσουμε εμεί το επόμενο κομμάτι μας και να κάνουμε ένα διάλειμμα για να ασχοληθούμε και με κάποια άλλα θέματα της εκπομπής. Ακούσαμε ε, από το, το Freeling, να συγχωρήσετε με και τα γερμανικά μου, άνοιξη σημαίνει στα γερμανικά, από το έργο του Richard Strauss, For Last Song. Ε, Είπαμε σήμερα, ανοιξιάτικο το θέμα, μήπω και φιλοτιμηθεί και έρθει η Άνοιξη γιατί δεν τη βλέπω και ε, κοιτάζοντα τώρα από το παράθυρο του <χεδόν>, το παράθυρο ναι, από το στούντιο που κάνω την εκπομπή, από το σπίτι μας, δηλαδή από εκεί δουλεύουμε παραπρίσφατη παραβίωτη μυζική Άμε βλέπω μια μαυρίλα που μόνο ανοιξιάτικη, δεν θα μπορούσε να την πει κανείς, αλλά τι να κάνουμε. Θα το υποστούμε και, και αυτό. Να, καθώς συμπληρώνεται η πρώτη ώρα της εκπομπής, να θυμίσω ότι ακούτε Radio Music Heaven, το ζωντανό παρελίστικο ραδιόφωνο μας. Είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ πέρα και όσο πάμε και παικτηνόμαστε και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε και εσεί την παρέα μας. Αλλά σας αρέσει... Αυτό που ακούτε, είτε αυτή τη στιγμή... είτε ποια στιγμή και να συνδεθείτε... το Radio Music Heaven» πιστεύω... έχει κάτι για όλους. Κάντε ένα κόπο. Ρίξτε μια ματιά στο πρόγραμμα του σταθμού. Ρίξτε μια ματιά σε κουμπές. Δεν μπορεί κάτι θα βρείτε να σας αρέσει έλατε, ακούστε μας αφήστε μας από το player μηνύματα στους παραγούς του σταθμού ακόμα καλύτερα ε, γραφτείτε. γραφτείτε στο site, θα βρείτε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μπείτε στο chat και αφήστε μας και εκεί μηνύματα με τις προτιμήσεις σας, με τις εκπομπές σας με θέματα που θα θέλετε να αναπτύξουμε σε κάποια εκπομπή επίσης, ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς Έχετε facebook, είναι αναγκαίο κακό, το, ακόμα και να το συμπαθείτε, στην εποχή μας είναι αναγκαίο. Θα μας βρείτε και εκεί, θα βρείτε όχι μόνο την κεντρική σελίδα του, του Radio Music Heaven στο facebook, αλλά μέσω αυτής θα βρείτε και τις σελίδες των παραγωγών, τις σελίδες των εκπομπών. Μπείτε και εκεί, αφήστε μα ε, μηνύματα ε, πείτε μας τι αρέσει τι δεν σας αρέσει τι θα θέλετε ε, ακόμα να δείτε στην εκπομπή μας και Ευελπιστούμε ότι θα γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης παρέας. Να καλείς πυρίσσου και τον φιλό Κώστα, τον Κώστα και αυτός μουσικός παραγωγός της Torejo uh, Music Cafe, καθώς και τον Πέτρο, τον γνωστό παραγωγό, το ροκ. Παραγώ, έτσι ο Πέτρο και η Έμη, τα ροκ παιδιά του Music Heaven. Ε, μην ξεχνάμε ότι η Δευτέρα, είπαμε, είναι η μέρα του ροκ 4 ώρε ροκ. Uh, 2 ώρε ο Πέτρο, δύο ώρε η Έμι. Έτσι ροκάρομαι. Φυσικά έχει και άλλε πολλέ εκπομπέ. Uh, Καλέ εκπομπέ του Music Heaven τη Δευτέρα. Έτσι τι να, τι να πούμε, να πούμε για την εκπομπή τη. Uh, Σίλια το χωρέφοντας τη μουσική του Νέμου Να πούμε για τον κρόσ Με τις εξαιρετικές του επιλογές Από uh, soundtrack Και όχι μόνο την εκπομπή του Κώστα με όλες αυτέ τις υπέροχες μουσικές επιλογές και όμως που την 5η είναι μονόρια ειναι μονορια εκπομπη του Κώστα θα θέλαμε λίγο παραπάνω αλλά είπαμε ποιότητα και λέει, εντάξει θα κάνουμε μια μικρή υποχώρηση στην, στην ποσότητα ε, απόψε μην ξεχάσετε μετά την εκπομπή μας της Στι Ανέα, συγγνώμη μια ώρα μετά τη λήξη εκπομπής στις Αλκιονίδες Νότες στις 10 ε, τη μουσική του Θεροβάμωνα είναι το δεύτερο μέρο του φιερώματος το 1979 με τα εκπλήκατα τραγωδία εκείνης στο κλείσιμο και στις δεκαετίες και στα μεσάνυχτα όσοι το ξενιχτάτε θα ακούσετε έντεχνο με το, από τον Κρίς Πάτρα ε, τη Δευτέρα μάλιστα έχουμε και την μοναδική προς το παρόν πρωινή εκπομπή του σταθμού μας 12 ώρα το μεσημέρι, μια ανάσα με την ερατό, με την ηλιο. Και έτσι, αφού σας ενημέρωσα και, και τα τεκτενόμενα στο σταθμό μας να θυμίσω ότι την. Πάμε για σιγά σιγά για την κλήρωσή μας Θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ε, ήταν η επαιτειακή εκπομπή. του Εξλίμπρι σε ένα χρόνο και ε, μέσα στα πλαίσια του εορτασμού, να το πω. Έτσι, έβαλα ε, για κλήρωση ε, μεταξύ των παιδιών που μας ακούνε και των παιδιών που μας κάνουν like στο facebook ένα αντίτυπο του Hobbit, ελληνική μετάφραση, έτσι με τρομάζεται δεν είναι στα αγγλικά, του, ε, του Tolkien, ε, ο Tolkien είναι από τους αγαπημέρους μου συγγραφείς, έτσι και ε, ε, έβαλα το αυτό στην κλήρωση ε, έχω κάπου έχω ένα αρχείο, ελπίζω να μην έχω χάσει το αρχείο μετά ε, έχω βάλει τα όνομα των συμμετεχόντων τώρα εκείνο που θα ζητήσω θα ζητήσω εδώ από τα παιδιά στο chat για να δούμε ποιοι είναι, άμα θα ζητήσουμε από την, από την ΕΜΗ ε, Α έχουμε, ας μας πει στο chat ας μας αυτή λοιπόν ένα ένα νούμερο για την ε, κλήρωση ε, για μισό λεπτό να δούμε και το νούμερο θα το βάλω στη συνέχεια θα αντιστοιχιστεί σε ένα ε, σε ένα νούμερο εδώ στον υπολογιστή μου και ε, θα δούμε μετά στο αρχείο ούτε εγώ θυμάμαι ε, τη σειρά εδώ πέρα στα αρχεία θα δω πρώτα το νούμερο και μετά θα ανοίξω το αρχείο να σας πω ποιος ε, κέρδισε το βιβλίο ε, μισό λεπτό όμως γιατί πρέπει να έχουμε ε, το, ε, το νούμερο μάλλον να το κάνουμε αλλιώ μέχρι να μας δώσει η Έμι το νούμερο εδώ στο τσάτ, πάμε εμείς να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας I will I to schöne Welt, schöne Welt. Sing, sing, Sie wie krachern kling, kling, kling, kling, kling, kling. geschenkt, eine schöne welt, schöne welt. My goodness, my Και ε, ακούσαμε το, συγγνώμη και το γερμανικό μου πάλι, «Ging heute Morgen ε, του Gustav Μάλερ, τραγουδί για την άνοιξη, για το υπέροχο πρωινό που ξεμερώνει πάνω από τους αγρούς. Ε, Ένα ελεξιάτικο πρωινό, το οποίο να δούμε πότε θα έρθει αυτό. Λοιπόν, για να πάμε στην κλήρωση τώρα, είμαστε εδώ στο chat. Η Έμι μα έδωσε το μας έδωσε νούμερο, μας έδωσε το νούμερο 4, μισό λεπτό να ανοίξει ο υπολογιστή μου το αρχείο, να δούμε σε ποιον αντιστοιχεί το νούμερο 4. Το νούμερο 4 αντιστοιχεί στον Πέτρο, Πέτρο Τσέρν, ναι, στο δικό μα, ναι, στο Πέτρο με το Live To Rock, με την το εκπομπή του Live To Rock. Συγχαρητήρια. Πέτρο, δεν ξέρω να τους διαβάσεις, το διαβάσει. Καλό διάβαστο να ευχηθώ. θες, δεν θες θα μπει και εσύ στον κόσμο τη ε, επική φαντασία με τον καλύτερο τρόπο θα, με τον Τόλκιν. Ε, θα επικοινωνήσουμε με τον Φιλοπέτρο μέσα από το, ε, με, με προσωπικό μηνύμα για να μα δώσει τα στοιχεία του. Πάντω τα, ε, τα συγχαρητήρια μου. Και εντάξει, που ξέρετε, αν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχετε και εσεί σε κάποια λύση του την ευκαιρία να κερδίσετε ε, και εσείς κάποιο βιβλίο καλά να είμαστε και θα, και θα, τα, και θα τα βρούμε. Ε, Α, θυμίσω ότι στη σημερινή εκπομπή ε, ασχολούμαστε με τον Terry Pratchett βέβαια και με θέματα ε, δικά μα εδώ πέρα κάναμε την κλήρωση Ωραία ήταν η πρώτη κλήρωση που διοργάνωσα σε ένα εκπομπή εννοείται έτσι, η πρώτη κλήρωση που κάνω γενικώ, σαν εκπομπή και σε την πρώτη κλήρωση νομίζω καλά πήγε ε, ήταν, ήταν ωραία εμπειρία θα την επαναλάβουμε και με, και με άλλα και με άλλα βιβλία ε, ελπίζω, στο, ελπίζω στο μέλλον λοιπόν πάμε όμως έχουμε και άλλο διαγωνισμό να τρέχει, έχουμε διαγωνισμό εδώ στο Music Heaven Τα, ε, όπως ξέρετε τρέχει ο τέταρτος διαγωνισμός τραγουδιού του Music Heaven οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές ήταν πάνω από 300 ε, συμμετοχές και ε, έτσι για το τυπικό της διδοκασίας, το παναλάβω, έχουν χωριστεί σε ομίλους ε, τα τραγούδια, έχουν χωριστεί σε οκτώ μίλους. Κάθε ομίλος ε, είναι στον αέρα, να το πω έτσι, για μία εβδομάδα, για μία εβδομάδα μπορούμε να ψηφίζουμε ποια τραγούδια μας αρέσουν. Υψηφορεί γίνεται ένα σύστημα με ασταράκια που αντιστοιχούν σε πόντους, θυμίζει λίγο Eurovision, έτσι. Και τα πέντε πρώτα από κάθε όμιλο θα περάσουν στην, ε, στην επόμενη φάση. Η πρώτη βδομάδα τρέχει. Η πρώτη βδομάδα ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου και λίγη αύριο στι 23 Μαρτίου. Άρα έχετε κάτι περισσότερο από μία μέρα για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας ε, τραγούδια. Και, ε, μ, και ε, θα παρακαλούσα να μπορείτε να ψηφίσετε και σαν μέλη του Music Heaven, αλλά και μέσω του Facebook, με ένα σύστημα ψηφορία που έχουν αναπτύξει εδώ οι υπευθυνοί του διαγωνισμού. Και βλέπω εδώ πέρα έχουν μπει αρκετοί ψήφοι, που καλό αυτό, έχουμε τον κόσμο που τα ακούει, τα, έτσι, τα τραγούδια που, που προηγούνται από το πρώτο group το Αναστάσιμο, το Νιώθεις Μόνη Σου, το Σα Όνειρα Παλιά, της Κρίσης, και το αθανάτο νερό. Αυτά τα πέντε προηγούνται αυτή τη στιγμή και με μικρή διαφορά από το έκτο τραγούδι. Αν ε, δούμε εδώ τις βαθμολογίες, ναι, ε, το έκτο τραγούδι, το ρωτάω, είναι 20, είναι 20 βαθμούς πίσω. Μ, το πέμπτο, μάλιστα αλλά και τα υπόλοιπα είναι κοντά, τέταρτο από πέμπτο είναι κοντά στους βαθμούς, το τρίτο είναι και αυτό λίγο παραπάνω. που είναι εκείνα τα δύο πρώτα όμως ε, έχουν ε, ξεφύγει αρκετά το αναστάσιμο δηλαδή και το νιώθεις μόνος σου, έχουν πάνω από 550 βαθμούς το, το καθένα, ενώ το που είναι κάτω από 500 και βλέπω έχει, είναι, έχει την προτίμηση του κόσμου έχω και εγώ τις προσωπικές μου προτιμήσεις έτσι ε, το θέμα από τη βλέπω όλα τα τραγουδια πήραν κάποιες ψήφους, αστοκημία και εμφανίζονται εδώ πέρα ε, υπάρχει σχετική συζήτηση στο φόρουμ του διαγωνισμού, στο φόρουμ Music Heaven, που ασχολείται με τον Υπάρχει η σχετική συζήτηση και θα μπορείτε και πέρα να γράψετε τι σας. Ε, προσωπική μου απόψη από την έχω γράψει κιόλα. Ε, από μουσική πάμε καλά. Ωραία ενθέσεις, ε, μελωδικές, το άλλο. Ε, από στίχου ε, έλεγα ότι υποφέρουμε. Ε, δεν μου άρεσε. Δεν ήταν ελαχίστον περιπτώσεις που δεν είσαν και καλό βαθμό. Τίμιες προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι στον τομέα του στίχου μπορούσε να έχει γίνει και καλύτερη δουλειά. Ε, υπήρξαν και ε, τραγούδια, έχω εκφραστηγεί για τραγούδι, το οποίο δεν ε, ε, ωραία η μουσική, ωραία η στίχη, αλλά η μουσική με το στίχο δεν ταιριάζαν ε, παρέα. Ε, και γι' αυτό δεν το έβαλα και πολύ ψηλό ε, το έβαλα από το βαθμό, αλλά ε, δεν το έβαλα πολύ ψηλό βαθμό. Άλλα τραγούδια, ιστοίχοι. Σε όλα, όλα σχεδόν ε, η μουσική αναπομονώση του Θεού και εγώ είμαι νομίζω ότι ε, α, ακούγονται. Σε ορισμένα ιστοίχοι, τι να πω, δεν ξέρω, ίσως εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ ε, το, ε, ε, την τέχνη τόσο καλά του Στηχουρκού, δεν, δεν ξέρω. Ε, αλλά εδώ πέρα δεν είναι διαγωνισμός από Επιτροπή Υδη μόνο, έτσι είναι διαγωνισμό του ε, πριν το κοινό και ε, τα τραγούδια δεν βάζουμε με βάση την ε, λογοτεχνική τους ή τη στιγουργική τους ή οτιδήποτε αλλοξία βαθμολογούνται με πόσο αρέσουν στους ακροατέ ε, των τραγουδιών αυτών και νομίζω ε, αν δούμε τη λίστα με τα αποτελέσματα ε, συμφωνώ να πω συμφωνώ ε, όχι 100% άλλο μόνο τουλάχιστον πάνω από 50% ε, συμφωνώ να το πω έτσι με τα αποτελέσματα που δημορφώνονται ε, μέχρι τώρα. Μην ξεχνάτε όμως, έχετε μία ημέρα ακόμη, μπορείτε να ψηφίσετε είτε μέσω του Facebook, είτε ε, μέσω του... Ε, του σταθμού μας, αν είστε μέλη του σταθμού μας μπορείτε να ψηφίσετε, όμως το ευρύ κοινό μπορεί να ψηφίσει και ε, μέσω του facebook ε, πάση προσωπική μου άποψη, ε, ακούστε, δεν χάνετε τίποτα ακόμα και να μην ψηφίσετε τελικά, να μην θέλετε να ψηφίσετε μπείτε να ακούσετε κάποια, αν όχι όλα αυτά τα τραγούδια, θεωρώ ότι αξίζουν τον κόπο, μην ξεχνάτε ότι είναι προσπάθειες και είναι και λίγο δύσκολο, είναι με ελληνικό ε, στίχο τα τραγούδια είναι από παραγωγού, οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη επαγγελματίες δεν ξέρω τα ονόματα φυσικά δεν τα ξέρουν ποιος έχει γράψει ε, ούτε εμφανίζονται ποιος έχει γράψει ή τι ε, ενδοχωμένως κάποιοι μπορεί να το έχουν πει σε κάποιους ή να το έχουν γράψει λοιπόν πάντως δεν ε, ε, δεν μπορώ να πω ποιος, ε, ούτε ξέρω ποιος έχει γράψει τι. Έτσι, θεωρώ όμω ότι αξίζουν τον κόπο, έτσι, μια ακρόση δεν βλάπτουν. Ε, δε, Τα θεωρώ πολλά από αυτά ότι άνετα, δηλαδή με τόσε δουλειές που ε, ακούγονται είτε στο ραδιόφωνο είτε στο internet, είτε μέσω YouTube, όσοι πολύ ακούμε μουσική μέσω YouTube, ε, πιστεύω πως στέκονται, ε, πως μπορούν να σταθούν. Ε, αντίπλα σε άλλα που για διάφορους λόγους βρίσκονται πιο εύκολα το δρόμο τους ε, στα μέσα ενημέρωσης, να το, να το πω έτσι. Αυτά λοιπόν ε, για, τους, ε, για τους διαγωνισμούς μας. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και επιστρέφουμε στη θεματολογία μας. Ακούσαμε την άνοιξη από τους κυλικούς σας περνούς, οι τη Πρεστηλιάνοι, τον Τζουζέπε Βέρντι. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα και έχει και είναι και παλέτο, ε, αυτό το το κομμάτι για την άνοιξη. Ε, να... να καλείς και τη μέρη Ο Μικρόμ που έχει συνθήκια αυτή και μας ακούει Πριν από λίγο ολοκληρώσαμε την κλήρωση για το βιβλίο Νικητής ο Πέτρος Τσερπέλης Που τη και ε, παραγωγός του σταθμού Με την εκπομπή του Ροκ Απόπειρες Και ε, με σύνομαι, το του Rock σύνομαι, Η είναι η εκπομπή τη Εμιστειοπούλου <coughs> ε, Και... Πλέον ε, σας ενημέρωσα και για τα τάκητα των στον μουσικό διαγωνισμό του ε, Music Heaven, στον δαρμοζικό διαγωνισμό που τρέχει. Και πάμε να επι... και ας επιστρέψουμε στην, θεματολογία, στην κεντρική θεματολογία της εκπομπής μας. Σήμερα είπαμε, έχουμε το αφιέρωμα στον Terry Pratchett, τον Σάιτ Terry Pratchett, το γνωστό συγγραφέα φαντασία ο πέθανε, στις 12 Μαρτίου, το πιο γνωστό έργο του νέα κεφαλός για την ζωή του, που ξεκίνησε από μικρός που τον ενδιαφέρει η συγγραφή στην ουσία, τα, για τα πρώτα του βήματα στη συγγραφή, μέχρι που έγινε γνωστός με τα διηγήματά του και κυρίως με τη σειρά του το δισκόκοσμο. Είπαμε, ε, ένα, είπαμε για ότι είναι χιουμοριστικά παροδία είναι έντονο το στοιχείο της παροδίας και το χιούμορ στα βιβλία του ε, κάτι άλλο το οποίο θα okay. ήθελα να πω μπορώ να το πω από τώρα για τα βιβλία του είναι ότι ε, όσοι έχετε, έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά ε, δεν νομίζω όλα κάποια έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά ε, όμω είναι από αυτά τα βιβλία του ε, θα σας πρότεινα, θα σα σύστηνα να τα διαβάσετε στα αγγλικά. Ε, νομίζω ότι καλώ ή οι περισσότεροι. Ε, τα αγγλικά είναι λίγο φράγκα, είπαμε τη εποχή μας. Ε, σε πάρα πολλά ε, σημεία των ομιλιών του, στο βιβλίο του ε, υπάρχουν και ε, λογοπαίγνια. Ε, δεν ξέρω πόσο. Ε, δεν έχω διαβάσει τις ελληνικές εκδόσεις για να ξέρω πόσο καλή μετάφραση ε, έχει γίνει και πραγματικά μπορεί οι μεταφραστές να έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Όμως συνήθως ένα, το κομμάτι του χιούμορ εκείνου που σχετίζεται με τα, τα λόγοπαίχνια συνήθως όσο καλή προσπάθεια και να κάνει ο μεταφραστή ε, χάνεται. Επομένως, ε, προσωπική μου, πρόταση για να τη διαβάσετε στα αγγλικά άλλωστε δεν νομίζω ότι θα τα βρείτε όλα στα, ε, στα ελληνικά είναι και, και πολλά και εντάξει καλό θα αποφυληθείτε από προσφορές αν θέλετε να διαβάσετε όλο το έργο του Terry τέρι, Terry ε, τέρι, αλλά να, ε, έτσι για να πούμε η συλλογή είναι 40 το Discord μόνο έτσι το βιβλία, τα βασικά τα αδηγήματα του δισκόκοσμου είναι 41. 40 έχουν εκδοθεί έτσι, το 41 θα εκδοθεί φέτος. Ε, μετά θα, θα είναι το το δυστυχώ τελευταίο τουλάχιστον διαχειρώστε από το ε, από το δυσκόκοσμο να πω ότι το έχει γράψει, δεν θα το συμπληρώσει άλλος, Το έχει γράψει, το ολοκλήρωσε το καλοκαίρι πέρυσι, το καλοκαίρι του 2014, ο Σόρτρερ Πράστιτ και ε, ήταν εξ αρχής σχεδιασμένο να δημοσιευθεί ε, μετά θάνατο. Ήμουν τα πρώτα του βιβλία, τα πρώτα του βιβλία, του χρώμα τη μαγείας, το φανταστικό φως, τα ίσα, εδώ δε κάνει ένα με τις τελετουργίες, ε, Equal Rights, είναι ομόχε λέξεις, τελετουργία και ε, δικαίωμα στα αγγλικά. Επομένως κάνει λόγο πέγνιο ή σε δικαιώματα ή σε ε, Σετρίζει το φεμινισμό εδώ πέρα. Το τέταρτο και ίσως ε, το ένα από τα ε, πιο αγαπητά βιλιαίων, το Μόρτ. Όπου εκεί γνωρίζουμε το... Χαρακτήρα, το δημιουργικό χαρακτήρα στον κόσμο που επιπράτσα το θάνατο, το χάροντα, θα λέγαμε εμεί είναι ένα θάνατο όπω δεν τον έχουμε συνηθίσει. Έτσι στην ουσία είναι στο χαρακτήρα, αυτό συγκεντρώνει και παροβί τι διάφορε εικόνε που έχουν διάφορες κουλτούρες ή διάφορα. Αλλά διαφορετικέ μου φαντασίε σχετικά με το, με το θάνατο. Ε, φυσικά είναι σκελετόμορφος, έτσι με, μαύρη, με την κλασική μαύρη κάπα, με τη, ε, κλασική με το κλασικό δρεπάνι, α πούμε, ο καιος, ε, δρεπάνι, αυτό το, ξέρετε. Ε, Πώ είμαστε ε, και ε, είναι και, αλλά δυστυχώς είναι υπάλληλος στην ουσία η, η δικαιοδοσία του είναι μόνο ο δυστυχό είναι, ε, είναι ένας πώς να πω έτσι υπάλληλος, τώρα το υπάλληλο, είναι ολόκληρη ε, ε, ε, κουλτούρα πίσω τον, του παγκόσμιου του άζρελ του γενικότερου ε, θανάτου να το πω ε, έτσι και είναι από τους Πιο, θα το να πω συμπαθής. εμφανίζεται και σε άλλες ε, αυτό έχει και τους υπαλλήλους του και, και αυτός ένα ε, ιδιαίτερο για αυτό το χαρακτήρα είναι ότι ε, το αποδίδει τη φωνή του να το πω έτσι αποδίδει ο Σερτέρ Πράτσι γράφοντας πάντοτε με κεφαλαία ε, όταν μιλάει ο θάνατος, γράφει πάντοτε με, με κεφαλαία ε, το ε, δεν είναι ε, δεν θάνατο. θάνατος τον μπορούν να τον δουν ε, οι άνθρωποι έχει διάφορα ε, ε, διάφορες ε, ιδιώτες τε, είναι πολύ σημαντική είναι το εξής ότι είπαμε, ο θάνατος δεν έτσι έχει υπαλλήλου για να μαζεύει τις ψυχές υποτίθεται. εκτός λέει ε, ε, που υπάρχει, ότι ε, πρέπει ε, οι μάγοι, οι μάγισσες και οι προσωπικότητες, όπως η βασιλιάδες, ας πούμε, έχουν το προνόμιο λέει, να πρέπει να τους πάρει ο ίδιος ο θάνατος και όχι κάποιος από τους υπαλλήλους του σε, σε εισαγωγικά. Και γίνονται διάφορα ωραία κεύτρα ε, με το... Ε, με τον ε, θάνατο. Ε, αν δεν κάνω λόγος, ο θάνατος έχει και μια κόρη, έτσι. για ε, yeah, τώρα. Ε, και ο κόρη και, συγνώμη, και γκουνί. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Ε, εν πάση περιπτώσει, από εκείνη καταλάβετε, γιατί θάνατο μιλάμε. Ε, νομίζω ότι ε, τον έχουν αναπαραστήσει να... και με μοτοσυκλέτα σε κάποια σε κάποιες τέχνες, σε κάποια art posters και τέτοια. Περισπέτωση είναι, είναι, είναι, είναι που δίπλα καν να το πω έτσι, να θέλω που σε κάποια φάση κουράζεται κιόλα Και πολλά άλλα το οποία δεν θέλω να σας είναι, αποκαλύψω πολλά πράγματα πριν να τα διαβάσετε και να γελάσετε είναι, όσο, όσο μπορείτε με αυτά. Να συγχύσουμε λίγο τη ζωή του Τέρι Πράτζετ ένα εξαιρετικό είναι ότι, ότι και η κόρη του είναι, είναι συγγραφέας έτσι Ριάννα Πράτζετ δεν έχω διαβάσει κάποιο δικό τη ίσω από περιέργεια το, το ψάξω. ένα πολύ χαρακτηριστικό του του πράζετ, ήταν ότι το καπέλο του τα μεγάλα μαύρα καπέλα που που φορούσε ε, και αν είδα το στο διαδίκτυο τον έδωμε αυτό είναι, είναι χαρακτηριστικό έτσι. Ε, το καπέλο είναι σήμα κατά θέντο, έτσι όπως το ε, φορούσε ήταν ε, πάρα πολύ οι ε, υπολογιστές έτσι, έγραφες υπολογιστές έγραφες ε, ε, Τώρα σε γενικά, α, η τεχνολογία, ε, θυμάστε που είχαμε κάνει και μία εκπομπή που λέγαμε για την, α, για την τεχνολογία, ε, για τα μέσα που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για να γράφουν και το είπαμε ότι, α, και με αναφεράμε και τα σύγχρονα σε υπολογιστέ σε προγράμματα επεξεργασία, ο Terry Pratchett είναι από αυτούς που α, έγραφε έτσι, σε, σε υπολογιστή ε, ο η, δεν ξέρω πόσοι από ήσασταν έτσι, οι μηχανικοί υπολογιστέ ε, αυτή τη ε, γενιά, την ε, είχαμε στι αρχέ τη του 1980 που γνωρίσαμε πιο ευρέω τουλάχιστον του πολυγιστές και ε, σαν χρήστε, σαν απλή χρήστε. Ε, ο πρώτο του υπολογιστή ήταν ένα Z681 Sinclair. Ελπίζω κάτι να σας λέει αυτό, αλλιώς σημαίνει ότι γεράσαμε. Τέλος πάντων, ε, είχε και άλλους υπολογιστές μετά έτσι, και πάντοτε είχε μαζί ένα αφορητό για να, για να γράφει το, Ο πάρα πολύ. Ε, έπαιζε και βίντεο-παιχνίδια, ε, είχε αγκαλιάσει την, ε, την τεχνολογία. Ε, φυσικά είχε δώσει σε... Ε, ε, Διάφορε δωρεέ, έτσι και λοιπά, και λοιπά, ε, όπω συνηθίζεται αυτή ε, η συγγραφή, και του συγγραφεί, ε, όταν έχουν ε, αποκομίσει κάποια αυτά, συνηθίζεται και κάνουν, είχαν ε, το όνομά για να προωθήσουν κάποιου κομμού, έτσι και ο Σαρτριπλάτσετ έκανε ε, διάφορε τέτοιε κινήσει. Πάμε όμω, είπαμε τελειοτουργίε προηγουμένω ε, με αυτό, πάμε να ακούσουμε λίγο Στραβίνσκι. Ε, ε, Σpring από την τελετουργία της Άνοιξες, uh, The Rite of Spring. γνώμη. Ήταν ακούσαμε το Στραβίνσκι την από την τελετουργία της Άνοιξης, το Spring Rounds. Να συνεχίσουμε όμως με το ε, η εκπομπή μας έφερε μέρη στον Σαρταρι Πράζετ. Είπαμε για τη ζωή του, είπαμε για τα, να ε, ολοκληρώσουμε. Το 2007 διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή της ασθένειας του Ολτσχάιμερ μη θεραπεύσιμη η οποία σιγά σιγά θα οδηγούσε και στο θάνατό του ε, προσπάθησε. αυτά τα χρόνια βέβαια να την ε, καταπολεμήσει με αγωγές, με διάφορες τεχνικές αλλά δυστυχώ η κατάστασή του ε, όσο πήγαινε και ε, πώς να το πω ε, όσο πήγαινε και ε, Επιδεινωνόταν. Συγγνώμη. Ε, λοιπόν η κατάσταση του. Ε, τον Ιούλιο του 2014 ε, πρώτη φορά αναγκάστηκε να καιρό στην εμφάνισή του στο διεθνέ Συνέδριο του Δισκόκοσμου. Ωντεστείτε πως ο έχει και τι. Ε, ο παδός, ε, οι οποίοι έχουμε και συνεδρίο για το Δισκόκοσμο. Έτσι, διεθνές συνέδριο. Και... Εξοπλίσε βέβαια από, ήδη από το 8, που τα συμπτώματα του άρχισαν να γίνονται φανή. το χρόνο του με δωρεέ, με, με διαλέξει. Με, ε, ολοκλήρωσε ε, για την ασθενειά του. Ε, έγραψε το βιβλίο του. Μην ξεχνάτε το καλοκαίρι του 2014 ε, ολοκλήρωσε και το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο θα δημοσιευτεί φέτος. Θα δημοσιευτεί μετά, θα δηλαδή το 2015, και ονομάζεται The Sheffert's Crown. Είναι το 4ο και τελευταίο. Το, το στέμα του βοσκού θα λέγαμε, είναι το 4ο και τελευταίο α, από τα βιβλία του. Ε, έτσι, η με κατάσταση του επιδεινώταν ε, και ε, τελικά κατέληξε στο σπίτι του της 12 Μαρτίου πριν από 10 μέρες του 2015. Ε, υπήρξε μια σχετική συζήτηση εδώ να πούμε, διότι είχε μίλησει αρκετά ο Σερττήρι Πράττσατη ε, ε, για την πιθανότητα ή ότι θα ήθελα να έχει την δυνατότητα να καταλήξει αποφασίσει ο ίδιος το θάνατό του, υποβοηθούμενη αυτοκτονία, να το πω έτσι. Ευθανασία, όπως ο επίσης, είχε συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά ε, τελικά δεν το χρησιμοποίησε, οπότε ανακοινώθηκε και πέθανε από την ασθένειά του. Έτσι, πέθανε απλώς όσο ήθελε να έχει. Το συζητήθηκε λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, αυτό δεν έχει πια ε, καμία σημασία. Για να καταλάβουμε, νομίζω το αποχαιρετιστήριο του μήνυμα προς τον κόσμο ήταν, ήταν ενδεικτικό ε, του, ε, του χαρακτήρα ε, του ανθρώπου αυτού. Ο κατεντολή του Πράτσετ μετά το θάνατό του, ο βοηθό του ε, έγραψε στο, στο επίσημο Twitter του, το τελευταίο tweet και το οποίο μπορείτε να το δείτε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Twitter να το δείτε ε, έγραψε με κεφαλαία όπως υποτίθεται ότι ε, το χαρακτηριστικό δηλαδή που μιλάει mm. ο θάνατος που είπαμε προηγουμένως στο ε, δισκόκοσμο έγραψε At last, Sir Terry we must walk together mm. Επιτέλους τελ... τελικά το μεταφράσω Sir Terry πρέπει mm. να περπατήσουμε μαζί και συνεχίζει ο Terry πήρε το χέρι του θανάτου και τον ακολούθησε μέσα από τις πόρτες και στη μαύρη έρημο κάτω από την ατελείωτη νύχτα. The end. Το τέλος. Και έτσι αποχαιρέτησε με αυτό το σύντομο αλλά τόσο χαρακτηριστικό μήνυμα ο Σερτερ Πράτσετ αποχαιρέτησε τον κόσμο αυτό. Μας άφησε όμω πίσω όλη αυτή την πληρονομιά για να διασκεδάζει, ευελπιστώ ότι διασκεδάζει πολλέ γενιέ οπαδών τη ε, φαντασία ε, ακόμη. Πάμε όμω να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Η τρόικα των μπλούνων, Von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hänge krähen, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finstere. Es schrieen die Rabrander. Da war es kalt und finstere. Von einer schönen Mai, von Herzen und von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Und als die Hägel kletten, da ward mein Herz wach. Nun sitz ich hier alleine und denke den Träumen nach. Alleine und denk die not nach. Ακούσαμε το Frulling Straum, το όνειρο της άνοιξης. Ελπίζω του Franz Schubert από το Winter Riser, εργορυθμός 89. Ελπίζω να μην μείνει όνειρο η άνοιξη, έτσι όπως το πάμε φέτος. Ε, Καλώ ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας. Ε, να, καλησπέρισιο και το John Dock, ο οποίο μπήκε και αυτό στην παρέα μας και μας ακούει... Ε, Όλο τη σημαίνει εκπομπή ήταν αφιρωμένη κυρίως στον Σερωτρέλ που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Είπαμε λοιπόν, ε, προηγουμένως ε, πέθανε έτσι, και ο θάνατός, χαρακτηριστικός του χιούμοραν με τη άλλο με το οποίο αντιμετώπιζε τη ζωή. Ε, Τιμήθηκε, έτσι, μεγαλύτερη τιμή βέβαια πάντα, για ένα συγγραφέα είναι η αγάπη του κοινού του και αυτή την είχε <σκοίλει> και, στο, και με το παραπάνω ο Μαϊστος Σελτερή Όμως, τιμήθηκε και επισήμως πάρα πολλά βραβεία. Το, το 2008 ε, τιμήθηκε με το... Με παρά τα παράσιμα τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 2009 χρήστηκε ε, υπότις εξού και το Sir Terry Pratchett. Και το 2010 το και ο Θεό. Ο, ο, ο ίδιος ο Sir Terry Pratchett είπε ότι ε, αυτό, α, αυτή τη τιμή που μου έγινε γιατί ε, του απονεμήθηκαν αυτέ τι τιμέ γιατί προσφορά του στη λογοτεχνία να το πω έτσι στα ελληνικά και λέει υποψιάζουμε ότι αυτή η προσφορά συνίσταται στην ελπίδα του θα σταματήσω να γράφω <laughs> πάντα και αυτά τα αντιμετώπιση με χειρό παρ' όλα αυτά δήλωσε ότι τεστάθηκε βαθιά τιμμένος ένα αξιολόγο λόγο να φέρω το θηρεό του γιατί το μότο τα λόγια που υπάρχουν στο θηρεό είναι στα λατινικά Όλη τη μέρα μεσόρεμ, το οποίο σημαίνει, μεταφράζομαι στην μη φοβάσαι το θεριστή, το θάνατο. Δηλαδή, ε, είπαμε <laughs> ο θάνατο, κεντρική και αγαπημένο πρόσωπο στη μυθολογία, στη, στο έργο του Δυσκόπουσου μου, ε, ιδιαίτερη σχέση ε, ο Σέρτζιρ Πράστατ με, με αυτόν. Πάμε λίγο στα... Είπαμε αρκετά για το να, και καλά κάναμε. Ε, πάμε λίγο στα βιβλία του. Ε, είπαμε τα βιβλία του είναι... Σαρά, θα είναι από το καλοκαίρι, ε, από φέτος, το, καλοκαίρι το Σεπτέμβριο που φέρετε, ε, είναι το προγραμματισμένο το 41 θα δημοσιευτεί το Σεπτέμβριο. Καλύπτουν ε, ε, το 2... Το 1983 ε, βγήκε το πρώτο βιβλίο του δις μου και το 2015 το τελευταίο δηλαμβάστηκε και ήταν 30, 30, 30 ειτία, ε, συγγνώμη, 40 βιβλία πάνω από ένα βιβλίο τον χρόνο και όχι μόνο. Ήταν τόσο δημοφιλή που, όπως ξέρετε, όπως συμβαίνει με τις δημοφιλείς σειρές, γεννώνουν με τις τη και άλλα βιβλία. Ε, πάρα πολλά βιβλία που αναλύουν τον κόσμο του δισκόκοσμου, βασίζονται στον κόσμο του δισκόκοσμου ε, παιχνίδια και μουσική για το δισκόκοσμο, παιχνίδια ηλεκτρονικά, παιχνίδια περί τραπέζια ε, να, π, ε, και μια ολόκληρη αναμνηστικά όλα αυτά τα οποία έχουν ε, ε, γίνει, να το πω έτσι... Ε, Πολύ ενδιαφέρον που δεν το έχει εξεκεδάσει είναι ότι υπάρχουν και πόλει. Μία είναι σίγουρα, μία είναι σίγουρα, πέραμε κι άλλε πόλεις, ε, στην Αγγλία, ε, αδελφοποιημένες με πόλεις από το δισκόκοσμο του Σερταρή Με πάση περιτώσει, τα βιβλία του είπαμε είναι πάρα πολλά. Τα δύο πρώτα είναι το χρώμα της Μαχίας και το φανταστικό φως, το τρίτο το Eucular -right, το τέταρτο το Μόρτ που εκεί γνωρίζουμε από την Καλή, θα έλεγα, μέσα και έξω από αυτό το θάνατο ε, μαγείας. Εχίζουμε πάρα πολύ ε, γνωστά. Το «Πυραμίδες» του 1989 ε, κέρδισε το βιβλίο, το βρετανικού Βιβλίο Επιστημονικής ε, Φαντασίας. Ε, πάρα πολλές, ε, τι άλλο να πούμε, ε, και άλλο, πιο άλλο, το 2001 ε, το βιβλίο της Άδες Κόκοσμος κέρδισε το βιλίο, το βραβείο το Μετάλλιο Κάρνεγκη, το Nightwatch, ε, η νυχτερινή φρουρά κέρδισε το βραβείο ε, δύο βραβεία, Προμηθέας και Λόκους, ε, είπαμε πολύ τιμμένος. Τώρα, ο, πώς θα διαβάζει όλα αυτά κανείς με υπομονή και με τη σειρά, να το πω, ε, να το πω έτσι. Ε, εδώ ήθελα να ξαναπω κάτι που είπα ότι ε, αφαινόμαστε να ξεκινήστε τα δύο πρώτα, γιατί τα δύο πρώτα ε, είναι μία ολοκληρωμένη, σε, εντάξει, σύμπαν είναι μία αυτοκληρωμένη, Ολοκληρωμένη ιστορία. Εντάξει, Δη... διαβάζετε και μόνο το πρώτο. Διαβάζετε και το δεύτερο, και έχει ολοκληρωμένη, ε... ολοκληρώνει με όμορφο τρόπο εκεί που σταματάει ε... το πρώτο. Και θα δείτε αν σα αρέσουν ε... ή όχι. Ε... Είναι... Ε... Έχει χιούμορ, έχει παροδία. Και είπαμε, καλό είναι να είστε και λίγο πρόσωπο και μάπω αυτή είναι, είστε λίγο εξοικειωμένοι με την φαντασία, με την επική φαντασία, γιατί τελειώ πολλά από αυτά που σατυρίζει πλώς θα τα ξεπεράσει. Όχι ότι δεν α, ότι το του δεν είναι πιο ε, πιο ευρύ να το πω έτσι, αλλά ε, πιστεύω ότι θα, θα, θα το εξοπίσει την περισσότερα. Όπως επίσης είπα και το άλλο καλό να τα διαβάσετε στα, ε, στα αγγλικά ε, όσοι ε, μπορείτε ε, γιατί έχουμε ε, αρ, κάνει αρκετά ε, όσες μην διαβάζοντας ε, κάνει αρκετά λόγο παίγνει ο Terry Pratchett και θα πιστεύω ότι θα χάσετε θα χαθεί ένα μεγάλο ε, κομμάτι ε, από το από το χιούμορ ε, Στην ελληνικά πάντως ε, να σας πω ε, το γύρω στα Βλέπω, ναι, νομίζω ότι γύρω στα 10 βιβλία από τα 40 έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Δεν ξέρω ε, αν έχουν το πρόβλημα να μεταφράσουν και άλλα. Ε, μερικά τα ίδια και εξαντλημένα, λίγο με μια πολύ πρόχειρη ε, αναζήτηση που έκανα. Ε, δεν ξέρω, εντάξει, από η απόφαση δική σα είναι για να το διαβάσετε. Ε, και σε τι γλώσσα το διαβάσετε. Ε, δεν ξέρω τώρα. Ε, αν όλα ε, μπορεί, μπορεί να έχουμε μεταφαριστεί και άλλα και εγώ απλώς ομιτα... να μετεντοπίσω με την πρόχειρη αναζήτηση που έκανε. Αλλά δεν έχει σημασία με τον, είναι τον άλλο τρόπο πιστεύω ότι ε, μπορείτε να γνωρίσετε το έργο του Terry Pratchett. Τώρα κάτι που πρέπει να πούμε για τα βιβλία του είναι ότι ε, πώς θα τα διαβάσει κανένα σάρα προφανώς είπαμε λίγα λίγα Όμω έχουν ε, το εξής ιδιορήθημα. Ε, έχουν πλοκή οι οποίε ε, μπλέκουν η μία με την άλλη. Από ό,τι λένε οι αναλυτέ, που, που το έχω διαβάσει όλο και τα ναλίθου, λίγο πολύ, όλε οι ιστορίε στα βιβλία του Σάρτερ Πράτσετ, στο δικόκοσμο σε σα ζητάμε την ίδια πάνω κάτω χρονική περίοδο, δεν είναι ε, με τη σειρά. Ε, και τα βιβλία αυτά, ε, αυτοί που ασχολούνται περισσότερο από εμά, αυτά τα έχουν χωρίσει κύκλου. Με βάση του χαρακτήρε ή την πλοκή που ακολουθεί και έτσι υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαβάσει κανείς. Μπορεί να τα διαβάσει κανείς με τη σειρά που εκδόθηκαν όπου οι διάφοροι κύκλοι θα μπλέκονται στον άλλο μπορεί να τα διαβάσει με ας πούμε χρονολογική κατά κάποιο τρόπο το ειδωσικό χρονολογική ε, σειρά μπορεί να τα διαβάσει ε, και σε κύκλους να το πω ε, να το πω έτσι, δηλαδή κύκλους που ε, παρακολουθούν μια συγκεκριμένη, ε, ένα συγκεκριμένο της, ε, ε, κομμάτι της πλοκής που αναφέρεται στο κάθε βιβλίο ε, ή που παρακολουθούν, άλλο τρόπο, δύο που παρακολουθούν κάποιον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Μπορεί κάποιος να διαβάσει ε, τα βιβλία που παρακολουθούν το θάνατο που είπαμε ή μια πολύ γνωστή, τον πρώτο που γνωρίζουμε, ε, κάτοικο, τον πρώτο μάγος, το ε, δισκόκοσμο, το Rins ε, Μπορεί να διαβάσει κανείς τα βιβλία που σχετίζονται με, με αυτόν. Δεν εμφανίζονται όλοι οι χαρακτήρες σε όλα τα βιβλία. Η βιβλία που εμφανίζονται αφαιρεμένα σε ένα χαρακτήρα, είναι βιβλία που συναντηθούνται ένας-δυο ε, χαρακτήρες είναι, είναι λίγο, πώς το πω, ε, μπερδεμένα ε, τα πράγματα, μπερδεμένα. Ε, απολαυστικά θα έλεγα μπερδεμένα. Δεν νομίζω ότι, ε, ότι αυτό χαλάει όμως την απόλαυση. Πάμε όμως να ακούσουμε το τελευταίο ε, το κομμάτι για σήμερα και να επανέλθουμε. Oh. <laughs> Με τα νερά τη Άνοιξη, πριν του και η Σε λίγο φτάνει και το τέλος αυτής της εκπομπής. Ε, η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Σιρτριπράτσετ, τον συγγραφέα φαντασία, ο οποίος ε, πριν από λίγε μέρες, πριν από δέκα μέρε, έφυγε από κοντά μα. Άφησε πίσω του όμως, ένα πλούσιο έργο του. Και το οποίο μπορείτε εύκολο να το βρείτε, είτε όπως είπαμε στα εγγλικά, είτε ε, στα, στα ελληνικά. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους σπουδαιότερου ε, συγγραφείς επικής φαντασίας, ε, τουλάχιστον στη δική μας ε, γενιά. Και ε, άξια έχει αποκτήσει ε, τόσο παντούς πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν σα αρέσει η φαντασία πιστεύω τουλάχιστον δηλαδή, ένα από τα βιβλία του, κάποια από τα του μπορείτε να διαβάσετε, σατιρίζει όχι μόνο τον κόσμο της φαντασίας σατιρίζει ε, πάρα πολλά που άπτονται της ε, κοινωνίας μας το σίγουρο είναι ότι τα εκατομμύρια των οπαδών του δεν πρόκειται να τον ξεχάσουν και όπως είπε και ο ίδιος έγραψε μάλλον, και ο ίδιος ο Terry Pratchett στο, στο, σε ένα από τα του το Going Postal έγραψε «Δεν ξέρεις ότι, ένας, ότι κάποιος δεν πεθαίνει ένας, ότι ενώ σου το όνομά του ακόμα αναφέρεται». Έτσι λοιπόν οι οπαδοί του, οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια των οπαδών του, πιστεύω θα κρατήσουν ζωντανό τον Sir Terry Pratchett για ε, για το έργο του για όσα ε, μας έχει ε, προσφέρει. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ε, ε, ακρόαση και για την παρέα που μου κρατήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή μας. ραντεβού πάλι την Αλλη Κυριακή εδώ στο Xlibris. Μη φύγετε, ακολουθούν και οι άλλες πολύ ωραίες εκπομπές του σταθμού μας. Θα κλείσουμε με... Ε, ένα κλασικό κομμάτι πάλι στην άνοιξη των Edward Creek. Από μένα, καλή νύχτα και καλή εβδομάδα να έχω.